Λόγος 25. Περί ταπεινοφροσύνης Δια την υψίστην η οποία αποκτάτε με μυστικό τρόπο και εξολοθρεύει τα πάθη. Εκείνος που θέλει να διηγείται με λόγια αισθητά την αίσθηση και την ενέργεια της αγάπης του Κυρίου στην κυριολεξία της, και της Αγίας Ταπεινοφροσύνης καθώς πρέπει, και της Μακαρίας Αγνότητος αληθινά, και της Θείας Ελάμψεως, παραστατικά, και του φόβου του Θεού πραγματικά, και της εσωτερικής πληροφορίας αλάνθαστα, και φαντάζεται ότι θα δώσει να καταλάβουν αυτά τα πράγματα με την εξήγησή του, όσοι δεν τα έχουν γευτεί προσωπικώς. Αυτός μοιάζει με που θέλει να εξηγήσει με λόγια και παραδείγματα πόσο γλυκό είναι το μέλι σε εκείνους που ποτέ δεν το γεύτηκαν. Κι ομένου δεύτερος άδικα φιλολογή, για να μην πω βατολογή. Ο δε πρώτος ή αγνοεί αυτά που διηγείται ή εμπέζεται υπερβολικά από την γενοδοξία. Ο παρόν λόγος παρουσίασε ενώπιόν μας προς εξέταση έναν θησαυρό, ο οποίος βρίσκεται ασφαλισμένος μέσα σε οστράκινα σκεύη ή καλύτερα σε ανθρώπινα σώματα. Ένα θησαυρό που η ποιότηση του δεν μπορεί καθόλου να κατανοηθεί με λόγια, έχει δε ο θησαυρός αυτός από έξω μόνο μία επιγραφή η οποία είναι ακατανόητη και παράχει πολλή και ατελεύτητη ερευνητική προσπάθεια σ' ζητούν να την εξηγήσουν με λόγια. Και η επιγραφή αυτή έχει ως εξής γραμμένη με κεφαλαία γράμματα «Η Αγία Ταπείνωσης». Τρίτον Όσοι οδηγούνται από το πνεύμα του Θεού ας μαζί μας στο νερό και πάνσω το συνέδριο και α κρατούν νερό στα χέρια τους θεόγραπτες πλάκες γνώσεως. Άρχισε λοιπόν το συνέδριο. Συγκεντρωθήκαμε και συζητήσαμε και ερευνήσαμε εξεταστικά τη σημασία της σπουδαίας αυτής επιγραφής η Αγία Ταπείνωσης. Ένας έλεγε ότι η ταπεινοφροσύνη είναι το να λυσμονείς αμέσω τα κατορθώματά σου. Άλλος έλεγε το να θεωρείς τον εαυτό σου πιο τελευταίο και πιο αμαρτωλό από όλους. Άλλος το να γνωρίσει καλά με τον νου σου την ειδική σου αδυναμία και ασθένεια. Άλλος το να προλαμβάνει σε φιλονικίες να διαλύεις πρώτο την οργή. Άλλος, το να γνωρίζεις καλά τη χάρη και την ευσπλαχνία του Θεού. Και άλλος πάλι, το να αισθάνεσαι ψυχική συντριβή και να απαρνείσαι το δικό σου θέλημα. Και εγώ, αφού τα άκουσα όλα αυτά, και αφού τα εξέτασα μόνος μου με πολλή περίσκεψη και προσοχή, δεν κατόρθωσα με όσα άκουσα να καταλάβω την έννοια της μακαρίας ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό, ως έσκατος όλων, αφού μάζευσα όπως ο σκύλο τα ψίχουλα που έπεσαν από την τράπεζα των γνωστικών εκείνων και μακαρίων πατέρων, κατέληξα στον εξής ορισμό. Η ταπηνοφροσύνη είναι ανώνυμη χάρη της ψυχής, η οποία μπορεί να ονομαστεί μόνο από όσους τη δοκίμασαν εκπείρας. Είναι ανέκφραστος πλούτος, ονομασία του Θεού, δωρεά του Θεού, εφόσον εκείνος λέγει «Μάθετε ούκα βαγγέλου, ούκα πανθρώπου, ούκα ποδέλτου, αλλά απαιμού» δηλαδή από την ενίκησή μου και την έλαμψή μου και την ενέργεια τη δική μου μέσα σας, ότι σημεί και τα στη καρδία και το λογισμό και το φρονήματι και βρίσετε ανάπαυση πολέμων και κουφισμών λογισμών τες ψυχές ημών. Ματθαίος Ιωτά Α. 29 Τέταρτον, διαφορετική είναι οι όψεις που παρουσιάζει η οσία αυτή άμπελος όταν ακόμη επικρατεί ο χειμώνας των παθών και διαφορετική είναι όταν πλέον έρθει η άνοιξη και η έναρξη των καρπών και διαφορετική όταν φτάσει το θέρος των αρετών παρόλο ότι όλες αυτές οι όψει συμβάλλουν σε μία και την αυτή εφροσύνη και καρποφορία. Γι' αυτό εμφανίζει και τα αντίστοιχα σημάδια και τις αποδείξεις των κατακερούς καρπών τη. Πέμπτον. Όταν αρχίζει να ανθίζει μέσα μας η σταφυλή της οσίας αυτής αμπέλου, αισθανόμεθα αυτά κόπωση και μίσος προς κάθε ανθρώπινη δόξα και έπαινο ενώ συγχρόνως εξορίζουμε από μέσα μας το θυμό και την οργή Όσο δεν το μεταξύ, προχωρεί κατά την πνευματική ηλικία, μέσα στην ψυχή, η ταπειναφροσύνη, η βασίλισσα αυτή των αρετών, κάθε καλό που εκτελούμε, το θεωρούμε μηδέν ή μάλλον βδέλυγμα. Κυρίως συλλογιζόμαστε ότι κάθε μέρα που περνάει αυξάνει το φορτίο των αμαρτιών μας εξαιτία κρυφών και ασυνεστήτων αμαρτιών και αμελιών που σκορπίζουν τον πλούτο της ψυχής. Ο δε πλούτος των χαρισμάτων που μας χορηγεί ο Θεός, αυτό το πλήθος των χαρισμάτων το βλέπουμε σαν αιτία μεγαλύτερης τιμωρία γιατί δεν μας αξίζει. Έτσι ο ασφαλίζεται από τους κλέφτες, κλεισμένος μέσα στο βαλάντιο της μετριοφροσύνης. Ακούει μόνο τα κτυπήματα και τα παιχνίδια τους, χωρίς να επηρεάζεται καθόλου από αυτά. Και τούτο διότι η μετριοφροσύνη είναι ταμείο απαραβίαστο. Ετολμήσαμε δύο λίγων να φιλοσοφήσουμε για την άνθηση και τη μικρή ανάπτυξη τούτου του αϊθαλού σκαρπού Αλλά για το ποιο είναι το τέλειο βραβείο, ο τέλειος καρπός της Ιεράς αυτής αρετής Όσοι είστε οικοί του Κυρίου ερωτήσετε τον Κύριον για την ποσότητα και τη μεγαλοσύνη της οσίας αυτής αρετής δεν μου είναι δυνατόν να ομιλήσω. Για την ποιότητά της πάλι είναι ακόμη πιο αδύνατο. Έτσι ας επιχειρήσουμε πάλι να μιλήσουμε για τις ιδιότητές της σύμφωνα με τη σκέψη που ήρθε στο νου μας. Εύδομον η μετάνια που γίνεται με συνεχή φροντίδα και το πένθος που είναι καθαρισμένο από κοιλίδα και η οσιοτάτη των αρχαρίων ταπείνωσης διαφέρουν και διακρύονται μεταξύ τους όσο άρτος από τη ζύμη και το αλεύρι. Διότι συντρίβεται πρώτα η ψυχή και λεπτύνεται με την πραγματική μετάνια έπειτα ενώνεται κατά κάποιον τρόπο και ας το πω έτσι, συμφύρεται με το Θεό με το ίδωρο του αληθινού πένθους. Εν συνεχεία, αφού ανάψει με το πύρ του Κυρίου, εμφανίζεται ως θερεός άρτος η μακαρία ταπείνωσης. Η Ιάζυμος και άτυφος η οποία δηλαδή είναι απειλαγμένη από τη ζύμη της κακίας και την υπερηφάνεια. Και όπως κάθε μία από τις τρεις αυτές αρετές, τις όμοιες, με τρίπλο και αλυσίδα ή καλύτερα με ουράνιο τόξο, εμφανίζει την ίδια δύναμη και ενέργεια που αποβλέπει στον ίδιο στόχο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μεταξύ τους και τις ιδιότητε τους κοινέ. Έτσι, όποιο θα ονομάσεις σημάδι της μιας, θα το έβρεις να είναι γνώρισμα και της άλλης. Αυτό δε που είπα, θα προσπαθήσω με συντομία να το αποδείξω και να το επικυρώσω, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ογδον. Πρώτη η εξαιρετική ιδιότητα της ωραία και αξιοθαύμας της αυτής τριάδος είναι η μεταπολής χαράς υποδοχή της ατιμόσεως, της ατιμίας αλλιώς, την οποία δέχεται με ανοιχτά τα χέρια και την εναγκαλίζεται με τη σκέψη ότι καταπάβει και κατακαίει ψυχικές ασθένειε και μεγάλες αμαρτίες. Δεύτερο γνώρισμά της είναι η εξαφάνιση κάθε εκδηλώσεως θυμού, καθώς και μετριοφροσύνη για αυτήν την επιτυχία. Η τρίτη δε και ανωτέρα βαθμίδα είναι αναμφίβολη αμφιβολία για την ισχύ των καλών μας έργων, καθώς και η συνεχής έφεσης για μάθηση. Ένατον. Όπως τέλος νόμου και προφητών Χριστός, εις παντί παντήτο πιστεύοντι, Ρωμαίους δέκατο κεφάλαιο τέταρτο στίχος, έτσι και τέλος των ακαθάτων παθών, σε καθέναν που δεν προσέχει είναι η καινοδοξία και η περηφάνεια». με το να τις φωνεύσει δε αυτές η νοερά έλαφος της ταπεινοφροσύνης διαφυλάττει εκείνον ο οποίο συζή μαζί της απρόσβλητο από κάθε θανατηφόρο φόρο δηλητήριο. Πού να εμφανιστεί αλήθεια σε αυτήν το δηλητήριο της υποκρισίας. Πού το δηλητήριο της καταλαλιάς. Πού να εμφολεύσει σε αυτήν όφης κι αν πάλι εμφολεύσει, δεν θανατώνεται και δεν αφανίζετε όταν τραβηχθεί έξω από την καρδιά και φανερωθεί. Δεν συναντάς σε όποιον συνδέεται με αυτήν την ταπεινοφροσύνη μίσος ούτε κάποια μορφή αντιλογίας, ούτε καμιά οσμή απιθαρχίας εκτός αν τυχόν πρόκειται για θέματα πίστεως. Δέκατον Όποιος την ανυμφεύθει είναι ήπιος, προσινής, ευκατάνυκτος, ευσπλαχνικός περισσότερο από κάθε άλλον. Είναι ακόμη γαλήνιος, χαροπός, εύκολο κυβέρνητος, άλοιπος, άγρυπνος, άοκνος, και γιατί λέω πολλά απαθής, Αφού εν τη ταπεινώσει μόνο εμνήστη ημών ο Κύριος Και λυτρώσε το εμά εκ των εχθρών ημών Ψαλμός ρο λάμδα έψιλον ε. Μας λυτρώσε λοιπόν ο Κύριος Εκ των παθών και των μολυσμών Εν δέκατο, ο ταπεινόφωρον μοναχός δεν πολύ εξετάζει τα άρρητα μυστήρια, ενώ υπερήφανο ερευνά τα ακατάληπτα κρίματα του Θεού. Δωδέκατον Σε κάποιον από τους πλέον γνωστικούς αδελφούς παρουσιάστηκαν όφθαλμοφανώς οι δαίμονες και τον εμακάρισαν. Αυτός δε ο σοφός τους απήντησε «Εάν σταματήσετε να με επενίτε με τους λογισμούς που φέρανετε στην ψυχή μου, τότε εξαιτίας της αναχωρήσεώς σας θα θεωρήσω τον εαυτό μου μέγα». «Αν όμως δεν σταματήσετε να με επενίτε, τότε από τους δικούς σας επένους θα συλλογίζομαι τη δική μου ακαθαρσία». Εφόσον είναι ακάθαρτος παρά κυρίο πάση ψιλοκάρδιος. Παριμίες Ιωτα ΣΥΓΜΑ 5 Ή λοιπόν αναχωρείτε και γίνομαι αμέσως μέγας ή συνεχίζετε να με επενείτε και αποκτώ με τη συνεργία σας περισσότερη ταπείνωση. Οι δαίμονες αμέσως κατεπλάγησαν διότι δεν είχαν τι να απαντήσουν και έγιναν άφαντοι. 13. Να μην είναι η ψυχή σου ως προς το ζωοποιό του νάμα, δηλαδή την ταπείνωση, λάκο που άλλοτε αναβλύζει και άλλοτε πάλι στερεύει από τον κάψονα της φιλοδοξίας και της επάρσεως, αλλά πηγή απαθίας που πάντοτε θα αναβλύζει από τα βάθη της ποταμό ολόκληρο ταπεινοφοροσύνης. Γνώριζε ο φίλε μου ότι οι κοιλάδες είναι εκείνες που πληθαίνουν μέσα τους το σιτάρι και το πνευματικό καρπό. Κοιλάδα σημαίνει ψυχή ταπεινωμένη ανάμεσα σε όροι, δηλαδή ανάμεσα σε πνευματικές αρετές, η οποία πάντοτε είναι χωρίς υπερηφάνεια και πάντοτε παραμένει αμετακίνητη. Δέκατον τέταρτον Δεν λέγει ο ψαλμοδο ενίστευσα, ούτε αγρύπνησα, ούτε κοιμήθηκα κατά γης, αλλά εταπεινώθην. Και έσωσέ με ο Κύριος. Ψαλμός Ρ. Ι.Δ. 6 Η μεν μετάνια μας ανεγύρι, το δε πένθος, κρούει την πύλη του ουρανού, η δε οσία την ανοίγει. Εγώ δε ομολογώ και προσκυνώ την τριάδα μέσα στη μονάδα και τη μονάδα μέσα στην τριάδα. Δέκατο πέμπτο Όλα όσα βλέπουμε να φωτίζει ο ήλιος και όλα όσα γίνονται με λογική τα ενισχύει η ταπείνωσης. Όταν απουσιάζει το φως όλα είναι ζωφόδι και όταν απουσιάζει τα ταπείνωση όλα τα κατορθώματά μας είναι άχρηστα. Δεκατον έκτον Ένας χώρος σε ολόκληρη την κτήση είδε μια φορά τον ήλιο και ένας μόνο πολλές φορές τα ταπείνωση Μία και μόνη μέρα αισθάνθηκε όλος ο κόσμος αγαλίαση και μία μόνη υπάρχει αρετή η ταπείνωση που δεν μπορούν να την μιμηθούν οι δαίμονες. Δέκατο έβδομο, λόγος περί ταπεινώσεως Αγίου Ιωάννη του συναίτη ή της Κλίμακος. Άλλο πράγμα είναι το να υπερηφανεύεται κανείς και άλλο το να μην υπερηφανεύεται και άλλο το να ταπεινώνεται. Ο πρώτος που υπερηφανεύεται καθημερινός κρίνει τους άλλους. Ο δεύτερος δεν κρίνει τους άλλους πλην όμως δεν κατακρίνει και τον εαυτό του και αυτός που ταπεινώνεται ο τρίτος, αν και απειλαγμένο από την καταδίκη, καταδικάζει ο ίδιος συνεχώς τον εαυτό του. Άλλο πράγμα είναι το να ταπεινοφρονεί κανείς και άλλο το να αγωνίζεται να ταπεινοφρονεί και άλλο το να επαινεί τον ταπεινόφρονα. Το πρώτο είναι τον τελείων το δεύτερο των αληθινών υποτακτικών και το τρίτο όλων των πιστών. Δέκατο ένατο Εκείνος που έχει γίνει ταπεινός βαθιά και εσωτερικά δεν κλέπτεται και δεν ζημιώνεται από λόγους χιλέων διότι δεν προφέρει η θύρα του στόματος ό,τι δεν έχει ο θησαυρό της καρδιάς. 20. Ο ύπος που είναι μόνος του, πολλές φορές του φαίνεται πως τα καταφέρνει στο τρέξιμο. Όταν όμως βρίσκεται μαζί με άλλους ύπους, τότε αντιλαμβάνεται την οθρότητά του. 21. Εάν ο λογισμός δεν καυχάται πλέον για φυσικά προτερήματα, αυτό είναι σημάδι ότι αρχίζει να έρχεται η υγεία. Αντιθέτως, όσο ως ακόμη τη δυσοδία, δεν αισθάνεται του πνευματικού μοίρου την ευωδία. 22. «Ο εραστής μου», είπε η Ιωσία ταπείνωση, «δεν επιπλήττει, δεν καταδικάζει τους άλλους, δεν επιζητεί πρωτεία, δεν χρησιμοποιεί σοφιστίες έως ό,τι ονοθεί μαζί μου» διότι μετά την ένωσή μας δεν υπόκειται πλέον στον νόμο. 23. Σε κάποιον αγωνιστή που προσπαθούσε να κατακτήσει τη μακαρία ταπείνωση, οι ανώσιοι δαίμονες έσπερναν επένους στην καρδία. Εκείνος τότε μηχανάτε κατόπιν θείου φωτισμού, κάποιο ευσεβές τέχνασμα, για να νικήσει την πονηρία των δαιμόνων. Σηκώνεται, λοιπόν, διαμιάς και γράφει στον τοίχο του κελιού του τα ονόματα των πλέον υψηλών αρετών, δηλαδή της τελείας αγάπης, της αγγελικής ταπεινοφοροσύνης, της καθαράς προσευχής, της αφθάρτου αγνότητος, και των παρομοίων. Ο Σάκης λοιπόν άρχιζε να τον επενούν οι λογισμοί, του έλεγε «Ας πάμε να κάνουμε τον έλεγχο». Πλησιάζοντας δε στον τοίχο, εδιάβαζε τα ονόματα των αρετών και απευθυνόμενος τον εαυτό του εκράβγαζε. «Όταν τις αποκτήσεις αυτές, ας γνωρίζεις ότι ακόμα βρίσκεσαι μακριά από το Θεό». 24. Ποια είναι η δύναμις και η ουσία τούτου του ηλίου, δηλαδή της ταπεινοφοροσύνης, δεν μπορούμε να την παρουσιάσουμε. Μόνο από τις ενέργειές της και τις ιδιότητές της κατορθώνουμε να κατανοήσουμε τη βαθύτερη ουσία της. 25. Η ταπεινοφροσύνη είναι θεϊκή σκέπη που σκεπάζει τους οφθαλμούς μας για να μην βλέπουμε τα κατορθώματά μας. Η ταπεινοφροσύνη είναι άβυσος ευτελείας, απρόσβλητη από κάθε κλέπτη. Η ταπεινοφροσύνη είναι πύργος ισχυρός από προσώπου εχθρού. Ψαλμός 6.4 Ο εχθρός δεν έχει να αφοληθεί από αυτόν τον ταπεινό και ο υιός ή μάλλον ο λογισμός της ανομίας δεν θα μπορέσει να τον κακοποιήσει. Αντιθέτως δε αυτός θα κατακόψει ενώπιον του όλους τους εχθρούς του και όσους τον μισούν του κατατροπώσει. Ψαλμό Πίτα 23. 26. Ο μεγάλο τούτο ιδιοκτήτης του δικού του πλούτου, δηλαδή η ταπείνωση, αντιλαμβάνεται μέσα στην ψυχή και άλλα εκλεκτά γνωρίσματα, εκτό από όλα εκείνα που προαναφέραμε διότι εκείνα που προαναφέραμε, εκτός από ένα, υποδηλούν απλώς τους άλλους το πνευματικό πλούτο. Εικοστόν έβδομον Θα γνωρίσεις και δεν θα απατηθεί ότι απέκτησες μέσα σου την ουσία αυτή, ουσία, δηλαδή την ταπείνωση, από το πλήθο του αρήτου φωτός και από τον απερίγραπτο έρωτα της προσευχής. Πριν κατακτηθούν αυτά, προηγείται μία κατάσταση κατά την οποία η καρδιά δεν περιφρονεί τους αμαρτάνοντας, ούτε κατακρίνει τα αμαρτήματά τους. Και πριν από αυτή την κατάσταση προηγείται άλλη κατά την οποία η καρδιά Μισή κάθε καινοδοξία 28. Όποιο Όποιος επέτυχε την πλήρη γνώση του εαυτού του Αυτός έσπηρε σε γη αγαθή Όποιος δεν έσπηρε κατά αυτόν τον τρόπο Δεν πρόκειται να ιδεί Να ανθίζει μέσα του η ταπεινοφροσύνη Όποιος επέτυχε τη γνώση του εαυτού του Αυτός αισθάνθηκε το φόβο του Κυρίου Και βαδίζοντας με την αίσθηση αυτή Έφτασε στην πύλη της αγάπης 29 Η ταπείνωσης είναι η πύλη της ουρανίου βασιλείας Που εισάγει σε αυτήν όσους την πλησιάζουν Νομίζω ότι γι' αυτήν είπε ο κύριο, Και εισελεύσετε ο βουλόμενο, Και εξελεύσετε αφόβο εκ του βίου, Και να μην ευρύσει. Ιωάννου 10, Στοιχό 9. Και χλώει μέσα στον παράδεισο. Όλοι όσοι εισήλθαν στη μοναχική ζωή από άλλη θύρα, αυτοί είναι κλέφτες και λιστές της ιδικής τους ζωής. Τριακοστών Όσοι επιζητούμε την ταπεινοφροσύνη, ας μην πάβουμε να εξετάζουμε και να ανακρίνουμε τους εαυτού μας. Και όταν αν με την καρδιά μας, ανώτερο σε όλα των πλησίων, τότε είναι κοντά μας το έλεος, δηλαδή το εκθεού Θεού δώρο της ταπεινοφροσύνης. 31. Είναι ακατόρθωτο να προέλθει από το χιόνι φλόγα. Περισσότερο όμως ακατόρθωτο είναι να ευρεθεί ταπείνωση στους ετεροδόξους, διότι το κατόρθωμα αυτό ανήκει μόνο στους πιστούς και ορθοδόξους, και μάλιστα σε όσους εξ αυτών έχουν καθαρθεί από τα πάθη. Τριακοστόν δεύτερων Οι περισσότεροι από εμά νομίζουμε τους αυτούς μας αμαρτωλούς, ίσως και να το παραδεχόμαστε. Αλλά την ταπεινόφρονα καρδιά, την ελέγχη προσβολή και εξουδένωση εκ μέρους των άλλων, 23. Εκείνος που αγωνίζεται να φτάσει στο ακήμαντο λιμάνι της ταπεινοφοροσύνης δεν θα πάψει ποτέ να χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους και λόγους και σκέψεις και επινοήσεις και έρευνες και αναζητήσεις και επιτιδεύματα και τεχνάσματα και ευχές και προσευχές μέχρις ότου απομακρύνει το σκάφος της ψυχής του από την παντοτινάτρικη μειώδη θάλασσα της Ιήσεως υπερηφανίας, και τούτο με τη βοήθεια του Θεού και με τρόπους ζωής πιο ταπεινούς και πιο περιφρονημένους. Διότι όποιο σώθηκε από αυτήν την Ιήση, εύκολα σαν τον τελώνει τακτοποιεί τα υπόλοιπα αμαρτήματά του, Τριακοστών τέταρτων Μερικοί παρόλο ότι συγχωρήθησαν για τα παλιά τους αμαρτήματα εν τούτης θα ενθυμούνται μέχρι τέλους της ζωής τους Χρησιμοποιώντα αυτά ως αφορμή ταπεινοφροσύνης και μαστιγώνοντας με αυτά το μάτι φρόνημα της Ιήσεως και της υπερηφανίας. Άλλοι Αναλογιζόμενοι το πάθος του Χριστού πάντοτε θεωρούν τον εαυτό τους χρεώστη. Άλλοι εξευτελίζουν τον εαυτό τους με τα καθημερινά τους σφάλματα. Άλλοι κατέρριψαν στο έδαφος την υπερηφάνεια με τους πειρασμούς και τις ασθένειε και τα πτέσματα που κατά καιρού τους συνέβησαν. Κι άλλοι τέλος από την έλλειψη χαρισμάτων απέκτησαν τη μητέρα των χαρισμάτων. Είναι και μερικοί άλλοι δεν γνωρίζω αν υπάρχουν και σήμερα οι οποίοι ταπεινώνουν τον εαυτόν τους με τις δωρεές του Θεού. Όσο περισσότερο αυξάνουν τις δωρεές του Θεού τόσο περισσότερο ταπεινώνουν τον εαυτόν τους με τη σκέψη ότι είναι ανάξιοι για έναν τέτοιο πλούτο. Και ζουν με τη συνέστηση ότι καθημερινώς αυξάνει το χρέος των αμαρτιών τους. Τούτο είναι η ταπείνωσης. Τούτο η μακαριώτης. Τούτο το ανώτερο βραβείο. τριακοστών πέμπτον. όταν η ακούσει ακούσεις ότι κάποιος μέσα σε λίγα χρόνια απέκτησε πολύ μεγάλη απάθεια, να ξέρεις ότι δεν ευάδισε άλλη αλλά αυτή τη μακάρια και σύντομη οδό. 36. Αγάπη και ταπείνωσης Ιερός Ζεύγος Η μία Υψώνει και οι άλλοι συγκρατεί όσους υψώθηκαν και δεν τους αφήνει να πέσουν ποτέ.